Στοίχη 45-57. Οι αρχιρείς αποφασίζουν τον θάνατον του Ιησού. 45. Μετά το θαύμα τούτο λοιπόν, πολλοί από τους Ιουδαίους, αυτοί δηλαδή που ήλθαν προς επίσκεψη της Μαρίας και είδαν με τα μάτια τον εκείνα που επίησεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν. 46. Μερικοί όμως από αυτούς που ευρέθησαν να είναι εκεί και οι οποίοι δεν έτρεφουν αγαθάς διαθέσεις για τον Ισού. Επήγανε στους Φαρισαίους και τους είπαν όλα τα περιστατικά και τας λεπτομερίας του θαύματος που έκαμεν ο Ιησούς. 47. Κατόπιν τούτου λοιπόν, συνεκάλεσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι η σύσκεψην τα μέλη του συνεδρίου και έλεγον «Τι θα κάμουμεν» «Ο κίνδυνος που μας παρουσιάζεται είναι μεγάλος, διότι αυτός ο άνθρωπος ενεργεί πολλά θαύματα». 48. Εάν αφήσουμεν αυτόν ελεύθερον όπως τον είχαμεν έως τώρα, Όλοι θα πιστέψουν σε Αυτόν ότι είναι ο Μεσσίας και επόμενον είναι να γίνει κάποια επανάστασης. Και τότε θα έλθουν οι Ρωμαίοι και θα μας πάρουν και τον τόπον του Ναού των Άγιων και την ανεξαρτησία του έθνους μας θα καταλύσουν. 49. Κάποιος δε από αυτούς, ένας που εκαλεί το καλιάφα, ο οποίος ή το αρχιερεύς του αξιομνημονεύτου και σωτηριόδους εκείνου έτου, είπεν αυτούς. Λόγω της ατολμία και αβουλία σα, «Δεν ξέβρετε τίποτε από εκείνα που πρέπει να γίνουν». 50. «Ούτε σας περνά από το νου ότι μας συμφέρει να θανατωθεί ένας άνθρωπος δια των εκλεκτών λαών του Θεού και να μην χαθεί ολόκληρον το έθνος για τις υποδηλώσεώς του στους δρομαίους». 51. «Τούτο δε δεν το είπεν από τον εαυτόν του, αλλά επειδή το αρχιερεύς το αξιομνημονεύ του αξιομνημονεύτου και σωτηριόδουσε εκείνου έτου. Επροφήτευσεν ότι ο Ιησούς ή το προορισμένον, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, να αποθάνει δια το καλόν και τη σωτηρία του Ιουδαϊκού έθνους. 52. Και θα απέθνήσκεν όχι μόνον δια το καλόν και τη σωτηρία του Ιουδαϊκού έθνους, αλλά και δια να συναθρήσεις ένα ποιμνιον και σώμα του διασκορπισμένους εις όλων των κόσμων καλοπροαιρέτους εθνικούς, οι οποίοι έμελων δια της πίστεως να γίνουν τέκνα του Θεού. 53. Ύστερα λοιπόν από τους λόγους αυτούς του λόγου αυτού του και Αϊάφα, απεφάσισαν από την ημέραν εκείνην όλοι τον να τον θανατώσουν. 54. Εξαιτία λοιπόν των φωνικών του των διαθέσεων και σχεδίων των εχθρών του, ο Ισού δεν επεριπάτη πλέον φανερά και ελεύθερα μεταξύ των Ιουδαίων που τον εμίσουν αλλά ανεχώρησαν από εκεί και ήλθαν στην χώρα η οποία κοίται πλησίων τη Ερήμου, ει μίαν πόλη που ελέγχεται το Εφρέμ, και εκεί έμενε μαζί με τους του μαθητά του. 55. Επλησίαζεται δε το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από τα διάφορα μέρη τη Παλαιστίνη ανέβησαν στα Ιεροσόλυμα πρώτου Πάσχα για να εξαγνιστούν με τα στελετά ει τα οποία σε συνηθίζονται να υποβάλλονται πρώτη εορτή. 56. Εζητούσαν λοιπόν τον Ιησούν όπω κι άλλοτε και έρεγον μεταξύ των Ιστάμενων των ιερών περίβολων του ναού. Τι δε αν έχετε, Νομίζετε ότι δεν θα έλθει στην εορτή. 57. Είχαν δώσει δε εντολήν και οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, εάν κανείς μάθει των τόπων όπου ή ο Ιησούς, να δώσει μήνυμα και είδηση υπερητού του για να τον συλλάβουν.